τις προηγούμενες δύο εκπομπές ξετυλίξαμε σχεδόν όλο το νήμα ενός επιπολή αποθυμένου μικροδοκιμίου, ας το πούμε έτσι, του τέλου Άγρα, του Νίχιλ Μίνοριν Λίτερης, όπου ο Άγρας πετυχαίνει μέσα σε ελάχιστες σελίδες να πλαγιοκοπήσει και εν να αναιρέσει την συνήθιη διέρεση των ποιητών σε μίζονε και ελάσσονες. Για να το πετύχει αυτό, εισάγει τον όρο μορφοδοξία και τον συναφιόρο όρο ποέτφορμιστ και έπειτα διαλέγει ακριβώς τα τεχνάσματα εκείνα, τα οποία θεωρούνται ως κατεξοχήν μινωριταί, ως κατεξοχήν ενδείξεις ελάσσονος ποιητή, ποιητή που εμπλέκεται στη λέξη, ας το πούμε έτσι, αντί να διευρύνει την όραση του ώστε να συλλάβει το νόημα του κόσμου και αποσυμπιέζοντας αυτά τα τεχνάσματα δείχνει πως στην ουσία περιέχουν μια εξίσου ολοκληρωμένη σύλληψη του κόσμου. Απλώς, για να το πω με δικά μου λόγια τώρα, την εκδραματίζουν αντί να την κατονομάζουν. Και επειδή βέβαια ο Άγρας δεν μπορούσε να επεκταθεί σε όλο το πεδίο αυτών των τεχνασμάτων που καθόλου τεχνάσματα δεν είναι αλλά όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί είναι όλη ουσία αφού η ποίηση φέρει το νόημά τη επιπτερίγων ρυθμού επειδή λοιπόν ο άγρα δεν μπορούσε να επεκταθεί και στην ομοιοκαταληξία πίν και στο στροφικό σύστημα και στην συνολή φόρμα θεωρούμενη καθ' αυτήν του ποίηματος, το γιατί να είναι σονέτο ή γιατί να είναι μπαλάντα κλπ, διαλέγει την κατεξοχήν μινόριτε, την απόλυτο τιμή της μινωρίτε. Διαλέγει την ονοματοποιία και την παρήχηση. Διαλέγει δηλαδή, από μια άποψη, το κλειδί του όλου συστήματος, γιατί, όπως έλεγε κάποτε ο Μπάρτ, μπορεί ο Σωσίρ να έχει δίκιο δηλαδή το γλωσσικό σημείο να είναι αυθαίρετο, αλλά ενστικτοδός οι λογοτέχνες, συντάσσονται με τον κρατήλο του Πλάτωνα. Συντάσσονται με κάποιον ο οποίος πιστεύει ότι οι λέξεις λέγονται έτσι επειδή έχει σχέση με το νοημά του ο ήχος τους. Ότι ο έρος λέγεται επειδή τον νιώθουμε να κυλάει μέσα μας από τα μάτια, καθώς βλέπουμε αυτόν που έχουμε ερωτευτεί και έτσι η αρχική μορφή τη λέξης είναι έσρος, αφού έσρει. Δεν υφίσταται γλωσσολογικά τέτοια εξήγηση, υφίσταται όμω, α το πούμε έτσι, ποιητικά και εκεί αληθεύει. Με τη μεριά του κρατήλου, λοιπόν, συντάσσονται οι ποιητέ εξ αντικειμένου και ο ακραίο κρατηλισμό είναι ακριβώ η παρήχηση. Με αυτήν, λοιπόν, παίζει επί κάποιε σελίδε ο Άγρα και την αφήνει να εκτελήξει όλο το σημασιολογικό πεδίο τη, δηλαδή μιλάει για τι παρηχήσεις που απομοιμούνται ένα φυσικό ήχο αλλά και για τις παρχήσεις εκείνες που ανασυγκροτούν μια εντύπωση απευθείας στον εγκέφαλο, όπως λέει. Από εκεί και πέρα ο άγρας απογειώνεται ως εξή. Φθόγκι, μου ερμηνεύουν κατά τρόπο σαφή και ρητό πολλές μου ψυχικές καταστάσεις. Αλλά τάχα μόνο περί αυτού πρόκειται. Ποιαν άραγε ψυχική μου κατάσταση μου μεταφράζει ένα μελαγχολικό πιάνο που παίζει κάπου αργά τη νύχτα, που μισοακούεται μπερδεμένα ανάμεσα στη βροχή. Κάποιον ίσως περασμένον, μακρινών έρωτα, αλλά αληθινά ποιον». Ας ορκιστώ να ανακαλύψω ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ποιο συγκεκριμένο αίσθημα μου ζωντανεύει αυτή η νυχτερινή φυλακισμένη μουσική. Δηλαδή που αν μπορούσα να το δοκιμάσω και πάλι, η μουσική ήθελε μου γίνει περίτη. Λοιπόν, κανένα. Το ερωτικό αίσθημά μου ήταν ένα γεγονός. Η μουσική είναι ένα άλλο. Η παλμική κίνηση μιανής μεταλλικής χορδής, ή το πέρασμα μιας ανθρώπινης πνοής ανάμεσα από μεταλλικά τυχώματα, δύο πράγματα ξένα για μένα, είναι όμως καινούργιες βιωτικέ μου περιπέτειες. Μου δημιουργούν, ίσως όχι πάντα ποσοτικά, αλλά οπωσδήποτε ποιοτικά, ένα γεγονός νέο, που δεν θα το είχα δοκιμάσει, αν δεν μου είχαν γίνει ακουστά. Κάτι περισσότερο. Μου προξενούν αυτά δυνατή συγκίνηση παντού και πάντα, όπου τα ακούσω, ανεξαιρέτως, ενώ τα πρακτικά μου συμβάντα μαφίνουν αφήνουν χίλιες φορές απαθή και συγκίνητον. Ή μήπω ποια σχέση έχει με την ευτυχία μου ένα γαλάζιο ουράνιο χρώμα για να με βυθίζει σε τόση ευδαιμονία. Γιατί μου ξαναδίνει η ελπίδα. Τι μπορώ να κερδίσω από αυτό σε φρόνηση, σε πείρα, σε αίσθημα, σε επιτυχία αλλά τότε γιατί με ενδιαφέρουν. Μήπως όλα αυτά τα θεάματα και τα κροάματα που με περιζώνουν δεν είναι λοιπόν παρά τα αποκαλυπτικά σημεία μιανής μεγάλης εσωτερικής ταυτότητας. Μήπως η συγκίνησή μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεταφρασμένη σε ανθρώπινη γλώσσα η ίδια η φρικίαση της χλώης στον άνεμο ή η ακόμη βαθύτερη του δέντρου που χάνει τα φύλλα του το χειμώνα ή υπεργενέοι φίλων τι είδε και άνδρων μήπως ο πανάρχιος τούτος ο μυρικός στίχος, περιέχει αλήθεια πιο βαθιά και πιο προφητική από όσο φαίνεται <Η> <Η> <Η> <Η> αλλά τι είναι αλήθεια και τι είναι σκέψη Μήπως δεν είναι παραφαινόμενα ανύπαρκτα Απλοί ανθρώπινοι τίτλοι φυσικών μορφών Που δεν έχουν πέρασει έξω από τον άνθρωπο Και μάλιστα συχνά ούτε και σε αυτόν Ή αντίθετα, ποιος το ξέρει Μήπως μέσα στην ύπαρξη του δέντρου απέναντί μου Δεν σχηματίζονται οι ίδιες αλήθειες Που εγώ τις βλέπω σαν καταστάσεις Και εκείνο ίσω τις αισθάνεται επίση κατά τρόπον αγνωστό μου Λοιπόν, ναι. Όλος αυτός ο κόσμος μπορεί να μην είναι παρά ένας κόσμος μορφών. Παρά ένας κόσμος επιφανείων. Εναλλάσσονται, αμέτρητες, θαυμάσιες και στιγμιαίες. Έρχονται, μας προσπερνούν, μετασχηματίζονται και φεύγουν για να έρθουν άλλες, όπως οι κοιματοκορυφέ, κάτω και γύρω από ένα κομμάτι φελό, όπως μια αιώνια θάλασσα. Που μέσα τη αγωνίζεται να επιπλέψει και να σταθεί εκείνο το αδιόρατο στίγμα, η ανθρώπινη συνείδηση. Όπως σε ένα κομμάτι του Βέμπερν, η ύφανση στα μικροδοκίμια του Άγρα δεν αναιρείται λόγω πυκνότητο. Αντιθέτως, προκύπτει εξαιρετικά λεπτοδουλεμένη. Έτσι ο Άγρας ευθύς εξ αρχής έχει αναγγείλει που το πάει. Λίγο πριν το τέλος έχει κατονομάσει το στόχο του. Έχει πει αν θυμάστε ότι ένα παρηχητικό σύμφωνο ξεκινάει από άπειρο βάθος για να ανέβει στη τη μορφική επιφάνεια και εδώ, σε αυτή την εκδραμάτιση, βρίσκεται η αφανής, η άγραφη φιλοσοφία των poet Μινέρ. Έτσι ο Άγρας έχει διευρύνει προ την ηθική κατεύθυνση τον παλιό εκείνο ορισμό του Βαλερή, σύμφωνα με τον οποίο η πίση είναι ένας παρατεταμένος δισταχμός ανάμεσα στον ήχο και στον νόημα κι έχει ενθρονίσει ξανά τον ήχο, πράγμα που δίνει στο δοκιμιό του πολιτική αξία ακόμη και σήμερα και θα επαναλάβει ριτάπια το σημείο φυγής όλου του κειμένου του. Ονομάστηκαν άραγε τα σήμερα και φιλόσοφοι μινώρες. Μήπως ο πλοτίνος, ο ΡιΙσμπροκ, ο Πασκάλ, ο Μάτερλινγκ, ο Μπερξόν, ο όρος δεν ξέρουν να έχει αν πρόκειται για φιλοσοφικό βάθος του περιεχομένου, δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε και ποέτε μινόρες. Η φιλοσοφική εφετηρία, κοσμοθεωρία και τον ποέτε μινόρες είναι ισοδύναμη και ισότιμη με τον δημιουργόν. Μόνο που, είναι φιλοσοφία πραγματοποιημένη. Όμως ο άγρας δεν θα ήταν ο άγρας αν δεν συνέπλεκε συνεχώς την επώδυνη ηθικότητα και εκείνο τον τόνο λεπτής ηρωνίας που προσπαθεί να αλαφρύνει αυτήν την ηθικότητα, ταυτόχρονα όμως πετυχαίνει να την ολοκληρώσει. Έτσι, ο Άγρας ολοκληρώνει αυτό το λεπτεπίλεπτο κείμενό του ως εξής. Χρωστώ να προσθέσω ακόμη κάτι. Δεν είναι τούτο για τον κύριο Λαούρδα, αλλά για τον άγνωστον αναγνώστη, από το βελιμάχι έξαυνα της γορτινίας, που διαβάζει τις γραμμές μου με πολύ αγανάκτηση. Λοιπόν, αυτά είναι τα πνευματικά ενδιαφέροντα των νεοελλήνων διανοημένων στις υπέρτατες ώρες του κόσμου, μέσα σε αυτούς τους γιαλινους πύργους βρίσκονται κλεισμένοι. Έτσι αφού γκράζονται τη βοή πλησιαζών των γεγονότων, όπως λέει ο ποιητής, και δεν το ξέρουν πως μεθαύριο θα λογοδοτήσουν απέναντι στο λαό. Βεβαιώνω πρώτα απ' όλα τον καλό μου φίλο, ότι το πιάτο μου είναι το ίδιο με το δικό του. Και απαντώ έπειτα ότι αν έρθει κάποια ώρα και ζητηθούν ευθύνες, τότε οι ώροι θα αντιστραφούν. Τότε ο διανοούμενος θα ζητήσει ευθύνες από τους δικαστέ του για τη σημερινή του θέση, για το που δεν μπορεί να προσφέρει κάτι αρτιότερο και προσωπικό από αυτές τις μικροσκοπικές αναλύσεις καλλιτεχνικών συστατικών. Αλλά επιτέλους, τι? Δεν ξέρω μήπως το βάθος του βορβόρου μέσα στον οποίον ο πολιτισμός έχει εμπέσει. Ο φυσικός, ο ηθικός, ο πνευματικός. Δεν ξέρω πως μια αναγέννηση, αν πρόκειται να γίνει, θα προέλθει από σφαίρες άλλες παρά από την τέχνη. Δεν ξέρω τάχα και για σήμερα και για αύριο και για πάντα πως η τέχνη δεν έκλεισε και δεν θα κλείσει παρά κάτι ελάχιστο και παρακάτι άλλο από τον τερατώδη ρευστό όγκο της ζωής. Όλα αυτά δεν τα γνώρω καθόλου. Και αν ωστόσο ασχολούμαι ακόμη με τα παλιά και τα λεπτεπίλεπτα και τα λεπτέστητα, γιατί το κάνω. Θα απαντήσω καθώς ο Μαρσέλ Πρεβό, άλλος και τούτος εκριβεν μινέρ της ερωτικής ψυχολογίας, απάντα κάπου σε ανάλογο υποθετικό ερώτημα. Από τα φροσίνη. Στοιχεία <Στιχεία> για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.